Την περασμένη Κυριακής, ε, χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων για τα παιδιά των Δημοτικών Βρεφονομπιακών Σταθμών, εκδήλωση η οποία έγινε στο Σεράφιο, συνεργασία με το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, έκαναν παρέβαση μέλη τη συνέλευση γονέων παιδικών σταθμών εξαρχίων μαζί με τα παιδιά τους. Έτοιμα να μην μείνουν δεκάδες παιδιά της περιοχής εκτός σταθμών από τη Νέα Χρονιά. Εάν αναρωτιέστε από πού πηγάζει αυτός ο κίνδυνος και τι ακριβώς κάνουν οι γονείς για να αποτραπεί κάτι τέτοιο σας λέμε πως θα μας τα πει τώρα όλα η κυρία Ευγενία Πανόριου, μέλος της Συνέλευσης Γονέων Παιδικών Σταθμών εξαρχιών. Κυρία Πανόριου, χρόνια πολλά, καλό μεσημέρι, τι κάνετε Καλά, χρόνια πολλά σε όλους, και καλό μεσημέρι και από μένα Πώς ακριβώς έχει το θέμα ε, κοιτάξτε, η παρέμβαση που έγινε ουσιαστικά είναι μία από τι πολλές πανεβάσεις και από που κάνει η συνέληση για να προβάλλουμε προ τα έξω το ζήτημα του κλεισίματος των παιδικών σταθμών στιγμή των, των Εξαρχείων και όχι μόνο βέβαια, αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά το σημείο της Αθήνα. Ναι, Ναι, το κλεισίμα του παιδικού σταθμού ουσιαστικά που προβλέπετε... Ε, ε, από παιδιά... ποιον προβλέπετε? Θα σα πω ότι προβλέπεται από μια νομοθετική διαδικασία που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με ένα προεδρικό διάταγμα το 99, το γνωστό, κάθε κάθετο 2017, που ορίζει τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να λειτουργούν ε, οι παιδικοί σταθμοί. Όχι τα παιδαγωγικά, βέβαια, τα λειτουργικά. Τεχνικά <συσο> κριτήρια δηλαδή. Έχει πολλέ αυστηρέ προδιαγραφέ και δυστυχώ πολλοί από του παιδικού σταθμού δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια. Οπότε νομοθετικά έχει προβλεφθεί να κλείσουν και άλλοι παιδικοί Φυσικά αυτό δεν προβλέπει να κλείσουν, αλλά να ανοίξουν άλλοι που να πληρούν τα κριτήρια. Θα λέγαμε όμω ότι πέρα από αυτό το κομμάτι έχει υπάρθει και πολιτική απόφαση. Γιατί τον περασμένο Ιουνίο στο Δημοτικό Συμβούλιο από την ίδια τη δίκηση του Δημοτικού Βερφακομείου Αθηνών έχει ανακοινωθεί πως τον ερχόμενο Αύγουστο του 2026 δηλαδή συγκεκριμένα από το δικό σταθμό του Κλέους που λειτουργεί στα εξάρχεια θα κλείσει. Οπότε ναι, είναι και νομοθετικά αποφασισμένος αυτοίκαν και κυρίω αυτό μας ενδιαφέρει πολιτικά. Ναι, ναι. Ε... Η παρέβαση που κάνατε είχε κάποια αποτελέσματα, εκμεύσατε από κάποιον αρμόδιο κάτι, ήταν εκεί ο Δήμαρχο, τι ακριβώ έγινε. Ε, Γνώριζαμε ότι θα είναι αρκετό κόσμο εκεί και από του γονεί, του οποίου θέλουμε φυσικά να προσεγγίσουμε και να ενημερώσουμε, γιατί δεν έχουν ήδη ενημερωθεί ε, για την εξέλιξη αυτή που αφορά όλου, όπως είπαμε, αρκετού από του παιδικού σταθμού που λειτουργούν. Ήταν όμω και, και η διοίκηση του Βρυσοκομείου, η κυρία Γιανοπόλη Πρόεδρο και ο Δήμαρχο ο οι οποίοι συναντήθηκαν μαζί μα εκεί που ενώ με τη και δεσμεύτηκαν. Για μια συζήτηση και συνάντηση για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Εμεί έχουμε καλέσει στο Δημοτικό Φρεσουτικό Αθηνών, έχουμε αφήσει κάτι τα στοιχεία επικοινωνία μα για να ορίσουμε μετά τη γιορτή αυτή τη συνάντηση, αλλά ακόμα δεν, δεν έχουμε λάβει απάντηση. Βέβαια, δεν μα προξενεί αυτό η εντύπωση, γιατί σαν συνέλευση, εμεί συνεχώ διεκδικούμε και τι συναντήσει και τι αποφάσει και να διεκδικούμε τα δικαιώματά μα. Δεν είναι κάτι που μα έχει έρθει δυστυχώ έτσι εύκολα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη συνέχεια του αγώνα σα. Ευχαριστούμε πολύ.